Αυτόματος τηλεφωνητής Με το Μενέλαο ο Καραμαγκιόλη Αυτόματος τηλεφωνητής Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα γκρινια γίνεται τελευταία για την τέχνη και για την εξέλιξή της. Βλέξαμε με όρου που βάζουν πριν το προ και ύστερα το μετά, με μεταμοντέρνα και αποδομήσεις και κυρίως με δίστινες προβλέψεις που κάνουν κακοί προφήτες που μοιάζουν με κοράκια και που θα ήθελαν πολλοί να βρουν πελάτες για τα άδεια γραφεία τελετών τους. Αυτοί όλα αναγγέλουν περισπούδαστα το θάνατο της τέχνης η αλήθεια είναι πως αυτά τα κοράκια δείχνουν θλιμμένα, αλλά όχι για την τέχνη, η οποία σιγά μην τους κάνει το χατήρι να πεθάνει. Πρώτα θα χαθεί η ανθρωπότητα, λέει και ύστερα η τέχνη. Αλλά νομίζω πως η θλίψη τους οφείλεται κυρίως στην απορία και την αδυναμία τους να παράξουν έργο άξιο να επενεθεί ή έστω και να γιουχαϊστεί, αλλά να είναι έργο που βγήκε από το μυαλό και από τα χέρια τους. Α αφήσουμε λοιπόν αυτά τα κοράκια να με και ας θυμηθούμε πως πάντοτε έτσι ήταν. Όσοι δημιουργούσαν αληθινά έτρωγαν βρώμικο ψωμί όπως λέει και ο Βάρδος. Επειδή εσείς μοιραστήκατε μαζί μας τις αγωνίες σας για τον τρόπο που μπορεί κανείς να ασκεί το μυστήριο της τέχνης σε χαλεπούς καιρού, εμείς το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι πως το ταλέντο το αληθινό είναι η αρχή και ύστερα τ' άλλα έπονται. Γι' αυτό σήμερα στον τηλεφωνητή σας θα αφήσουμε χαρακτηριστικά ανέκδοτα από τη ζωή του Μότσαρτ όπως τα διέσωσε ο Σταντάλ για να σας δείξουμε πως επιμένοντας ίσως τα καταφέρετε. Μια μέρα ο πατέρας Μούτσαρτ επέστρεψε από την εκκλησία με κάποιο φίλο του και βρήκε το γιο του να γράφει με τα μανίας. «Τι κάνεις εκεί φίλε μου» το ρώτησε. «Συνθέτω ένα κοντσέρτο για τσέμπαλο. Τώρα τελειώνω το πρώτο μέρος». «Για να δούμε τις κάρωσε. Μη σα παρακαλώ ο ο μικρός, δεν τελειώσα ακόμη». Ο πατέρας του πήρε όμως το χαρτί και έδειξε στο φίλο του κάτι ορνηθοσκαλίσματα, που μόλις και μεταβίας μπορούσαν να αποκρυπτογραφηθούν... γιατί το χαρτί ήταν γεμάτο μελανίες. Οι δύο φίλοι βλέποντας τις μουτζούρες... γέλασαν με την καρδιά τους. Όταν όμως ο πατέρας το πρόσεξε καλύτερα... τα μάτια του καρφώθηκαν στο χαρτί... και στο τέλος γέμισαν δάκρυα θαυμάσμου και χαράς. «Κοιτάξτε, φίλε μου», είπε χαμογελώντα συγκινημένο. «Η σύνθεση έχει γίνει σύμφωνα με τους όμω. Το κομμάτι είναι άχρηστο. Είναι τόσο δύσκολο που κανείς δεν θα κατορθώσει να το παίξει. «Κι όμως είναι κοντσέρτο», είπε ο νεαρός Μότσαρτ. «Πρέπει να το μελετήσεις για να το παίξεις σωστά. Ορίστε έτσι πρέπει να παίχτεί». Και άρχισε αμέσως να παίζει. Αλλά το μόνο που κατόρθωσε ήταν να του δώσει μια αναμυδρή ιδέα αυτού που εννοούσε. Εκείνη την εποχή ο νεαρός Μότσαρτ πίστευε ακράδαντα πως η εκτέλεση ενός κον ίσο δυναμούσε με θαύμα. Έτσι η σύνθεση για την οποία μιλήσαμε ήταν ένα συνοθήλευμα από φθόγκους τοποθετημένους μεν σωστά αλλά με τόσες δυσκολίες ώστε και ο μεγαλύτερος δεξιοτέχνης δεν θα μπορούσε να τους εκτελέσει. Στο κοινόπορο του 1762 όλη η οικογένεια βρέθηκε στη Βιέννη και τα παιδιά έπαιξαν μουσική στην αυλή. Κάποια στιγμή ο αυτοκράτορ Φραγκίσκος, ο πρώτο, θέλοντα να πειράξει το μικρό Βόλφανγκ, του είπε «Δεν είναι και τόσο δύσκολο να παίζεις με όλα τα δάχτυλα αν παίζεις με το ένα δάχτυλο και με σκεπασμένα τα πλήκτρα τότε μάλιστα». Χωρί να δείξει την παραμικρή έκπληξη για αυτό το παράδειο στο το παιδί βάλθηκε αμέσως να παίζει με το ένα δάχτυλο και με όλη τη δυνατή ακρίβεια. Ζήτησε μάλιστα να ρίξουν ένα πέπλο πάνω στα πλήκτρα του τσέμπαλου και συνέχιζε να παίζει, σαν να είχε ασκηθεί καιρό στον τρόπο αυτό. Ο Σάχτνερ βρήκε τον νεαρό Μότσαρτ να διασκεδάζει παίζοντας με το μικρό του βιολί «Τι κάνει το βιολί σας» το ρώτησε το παιδί και συνέχισε να παίζει φαντασίες Φαινόταν κάτι να σκέφτεται και στο τέλος είπε στο Σάχτνερ «Μήπως μπορείτε να κουρδίσετε το βιολί σας όπως την τελευταία φορά που το χρησιμοποίησα» «Είναι ένα όδο του τόνου πιο κάτω από το δικό μου» Στην αρχή όλοι γέλασαν με τη σχολαστικότητα του μικρού όμως ο πατέρας Μότσαρτ, που είχε πολλές φορές πριν την ευκαιρία να επισημάνει την εξαιρετική μνήμη του γιού του σχετικά με τους τόνους, ζέτησε να φέρουν το βιολί. Και προς μεγάλη κατάπληξη των παρισταμένων, το βιολί του Σάχτνερ ήταν ένα όγδο του τόνου πιο κάτω από το βιολί του Βόλφαγκ. Ο Χριστιανός Μπαχ, μουσικό μουσικοδιδάσκαλος της Βασίλισσας, πήρε το μικρό Μότσαρτ στα γόνατά του και έπαιξε μερικά μέτρα. Ο Μότσαρτ συνέχισε αμέσως και έπαιξαν έτσι εκ περιτροπή, ολόκληρη σονάτα, με τόση ακρίβεια που θα έλεγε κανείς πως η σονάτα ήταν πεγμένη μόνο από έναν άνθρωπο. Ο πατέρα Μότσαρτ και ο γιο του πήγαν στη Ρώμη για τη Μεγάλη Βδομάδα, και όπω ήταν επόμενο, δεν παρέλειψαν να παρευρεθούν στην Καπέλα Σεξτίνα το βράδυ τη Μεγάλη Τετάρτη για να ακούσουν το περίφημο Μιζερέρε. Και καθώ ήταν γνωστό ότι απαγορευόταν επί ποινή αφορισμού στου μουσικού του Πάπα να δίνουν αντίγραφα, ο Βόλφαν αποφάσισε να το συγκρατήσει στη μνήμη του και να το γράψει αργότερα επιστρέφοντα στο Πανδοχείο. Το Μιζερέρε επαναλήφθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο Μότσαρτ το άκουσε και δεύτερη φορά. Και με το χειρόγραφο κρυμμένο στο καπέλο του, μπόρεσε να κάνει κάποιες διορθώσεις. Το ανέκδοτο αυτό προκάλεσε αίσθηση στην πόλη. Οι Ρωμαίοι, αμφισβητώντας την αλήθεια του πράγματος, έβαλαν το παιδί να τραγουδήσει το Μιζερέρε σε ένα κοντσέρτο, Και εκείνο δέχτηκε με ενθουσιασμό. Ο Καστράτος, Χριστοφόρη, που το είχε τραγουδήσει στην Καπέλα Σεξτίνα και που ήταν παρόν στο κοντσέρτο, επιβεβαίωσε με την κατάπληξή του τον απόλυτο θρίαμβο του Μότσαρτ. Περνούντα σε κάποιο ταξίδι του από μια πόλη... ο Μότσαρτ προσκλήθηκε στο σπίτι ενός φιλομουσού. Ο οικοδεσπότης είχε συγκεντρώσει μια μεγάλη ομίγυρη για να δώσει στους φίλους του την ευχαρίστηση... να ακούσουν το διάσημο σουργό που είχε αποδεχτεί την πρόσκληση. Ο Μότσαρτ έφτασε και χωρίς πολλά λόγια κάθισε στο πιάνο. Νομίζοντας πως περιστοιχίζεται από οι δήμονες, άρχισε με μια πολύ αργή κίνηση και μια αρμονία που με την υπερβολική της απλότητα θα προετοίμαζε το ακροατήριο για τα αισθήματα που σχεδίαζε να εκφράσει. Η ομήγηρη όμως βρήκε τη μελωδία κοινότοπη. Σε λίγο το παίξιμό του έγινε πιο ζωηρό και η ομήγηρη ευχαριστήθηκε. Έγινε επιτά σοβαρό και επίσημο με μια αρμονία εντυπωσιακή, μεγαλόπνευστη και συνάμα πιο δύσκολη. Μερικές κυρίες έρχισαν να τη βρίσκουν σαφώς ανοχλητική και να ανταλλάσσουν κάποια σχόλια. Σε λίγο στο κέντρο του σαλονιού είχε αρχίσει κουβέντα. Ο οικοδεσπότης καθόταν στα καρφιά. τα πολλά ο Μότσαρτ κατάλαβε τι εντύπωση είχε κάνει η μουσική του στο ακροατήριο. Δεν εγκατέλειψε όμως την αρχική ιδέα που ήθελε να εκφράσει και εξακολούθησε να την αναπτύσσει με όλη του τη δύναμη και την ορμή. Ούτε και τώρα τον πρόσεξαν. Άρχισε τότε να μιλά στο ακροατήριο με τρόπο ιδιαίτερα απότομου αλλά χωρίς να πάψει να παίζει. Και καθώς κατ' σύμπτωση μιλούσε Ιταλικά σχεδόν κανένας δεν αντελήφθη τι ακριβώς συνέβαινε. Λίγο λίγο ο Μότσαρτ άρχισε να ηρεμεί και όταν η όργη του μαλάκωσε γέλασε και αυτός με την έκρηξή του. Έδωσε τότε στις ιδέες του μια πιο κοινότοπη τροπή και τελείωσε παίζοντα ένα πολύ γνωστό σκοπό αλλά με καμιά δεκαριά αχαριτωμένες παραλάγες. Το σαλόνι παραλυρούσε από ενθουσιασμό Και ελάχιστη κατάλαβαν τι είχε συμβεί ένα ταξίδι του στο Βερολίνο Μότσαρτ έφτασε στην πόλη αργά το βράδυ. Μόλις κατέβηκε από τα μάξι, του ρώτησε το παιδί του ξενοδοχείου τι παίζει όπέρα. «Την αρπαγή από το Σεράι», έκτακτα είπε. Και χωρίς να χάσει λεπτό έτρεξε στο θέατρο. Στάθηκε στην είσοδο της πλατείας για να μπορεί να ακούσει χωρίς να τον αναγνωρίσουν. Μα όσο αν τον ικανοποίησε η σωστή εκτέλεση κάποιων κομματιών αλλά τόσο τον δυσαρέστησε η εκτέλεση κάποιων άλλων ή η κίνηση στην οποία εκτελούνταν ή οι φιωριτούρε που κανανεί οι ηθοποίοι. Κι έτσι εκδηλώνοντας πότε την ευχαριστησή του και πότε τη δυσαρεσκιά του, βρέθηκε κοντά στην ορχήστρα. Φτάνοντας όμως κοντά στην ορχήστρα, ο Μοτσάρτ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και υπέδειξε φωναχτά στους μουσικούς πως έπρεπε να παίξουν. Όλοι γύρισαν να δουν ποιος ήταν ο άγνωστος με την ταξιδιωτική ειρετικότητα που έκανε τόση φασαρία. Μερικοί τον αναγνώρισαν και μέσα σε ένα λεπτό μουσικοί και ηθοποιοί είχαν πληροφορηθεί πως ο Μότσαρτ βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές. Μερικοί μάλιστα μεταξύ των οποίων και μια καλή αιδός ανασταδώθηκαν τόσο από την είδηση αυτή ώστε αρνήθηκαν να ξαναβγούν στη σκηνή. η εισαγωγή του Don Giovanni πρόκειται κατά γενική ομολογία για την καλύτερη εισαγωγή του Μότσαρτ. Κι όμως τη δούλεψε μόνο μια νύχτα πριν από την πρεμιέρα και αφού ήδη είχε γίνει η γενική δοκιμή. Κατά τι 11 το βράδυ καθώς ετοιμαζόταν να πλαγιάσει παρακάλεσε τη σύζυγό του να του φτιάξει ένα πόντς και να μείνει μαζί του για να τον κρατήσει ξάγρυπνο. Εκείνη δέχτηκε και να του διηγείται παραμύθια και παράξενες περιπέτειες που τον έκαναν αγελά μέχρι δακρύων. Το πόντς όμως του έφερε νύχτα και μόνο με τις ιστορίες της συζύγου του μπορούσε να δουλεύει. Κάθε φορά που η διήγηση σταματούσε, τα μάτια του έκλειναν. Του Μότσαρτ να κρατηθεί ξάχρηγο και οι διαρκεί εναλλαγέ ύπνου και ξύπνου τον καταπώνησαν τόσο που η σύζυγό του τον έπεισε να αναπαυθεί για λίγο, δίνοντά του το λόγο τη ότι θα τον ξυπνούσε σε μια ώρα. Ο Μότσαρτ αποκοιμήθηκε τόσο βαθιά που εκείνη τον άφησε να αναπαυθεί άλλη μια ώρα και τον ξύπνησε στι 5 το πρωί. Στι 7 είχε καθοριστεί συνάντηση με του αντιγραφεί. Όταν ήρθαν, η εισαγωγή είχε τελειώσει. Μόλις και μετά πρόλαβαν πρόλαβα να φτιάξουν τα αντίγραφα για τις μουσικούς. Και η ορχήστρα έπαιξε χωρίς να έχει κάνει ούτε μία πρόβα. Μερικοί ισχυρίζονται μάλιστα ότι μπορούν να εντοπίσουν στην εισαγωγή αυτή σε ποια σημεία τον έπαιρνω και σε ποια πετάγωταν ξαφνιασμένος. Ο σύζυγο του Μότσαρτ, από την αλόκοτη συμπεριφορά του, φρόντιζε να καλεί στο σπίτι ανθρώπου αγαπητού του, που έκαναν πω έρχονταν απρόσκλητοι ακριβώ τη στιγμή που έπρεπε να διακόψει την πολύ ωραία δουλειά του για να ξεκουραστεί. Οι επισκέψει τον χαροποιούσαν, αλλά δεν άφηνε το χέρι του την μπένα. Οι άλλοι συζητούσαν, προσπαθώντα να τον βάλουν στην κουβέντα, αλλά εκείνο δεν συμμετείχε. Του απίφθηναν το λόγο, αλλά του απαντούσε κατεσενάρτητο. Και συνέχιζε να γράφει. καθώς ήταν στι ονειροπολίσει του, ο Μότσαρτ άκουσε μια ναμά να σταματά στην εξώπορτα Του ανήγγελαν έναν άγνωστο που ήθελε να του μιλήσει. Ήταν ένα άνθρωπο κάποια ηλικία, καλοβαλμένος και με πολύ ευγενικού τρόπου και με ύφο επιβλητικό. Κύριε, του είπε, Ένα σημαίνον πρόσωπο με έχει επιφορτήσει να σα συναντήσω. Ποιο πρόσωπο τον έκοψε ο Μότσαρτ? Η του είναι να μην ανακοινωθεί το όνομά του. Α, ναι, και τι θέλει. Έχασε πρόσφατα ένα πολύ αγαπητό του πρόσωπο, που η ανάμνησή του θα του είναι αιώνια πολύτιμη. Θα ήθελε να κάνει κάθε χρόνο μια επίσημη τελετή για την επέτειο του θανάτου του. Και σας ζητά να του συνθέσετε ένα αρέκβιεμ για προσωπική του χρήση. Ο Μότσαρτ ταράχτηκε πολύ από τη συνομιλία αυτή, από το σοβαρό ύφος του επισκέπτη και από το μυστήριο που έμοιαζε να τυλίγει την περιπέτεια και υποσχέθηκε να συνθέσει το ρέκδιεμ. Ο άγνωστος συνέχισε. Βάλτε στο έργο σας αυτό, όλη σας τη μεγαλοφιλία. Το απευθύνετε σε ένα βαθύ γνώστη της μουσικής. Τόσο το καλύτερο απάντησε ο Μότσαρτ. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε. Τέσσερις εβδομάδε. Ωραία. Σε τέσσερις εβδομάδες θα ξαναπεράσω. Ποιο είναι το αντίτιμο της εργασία σας. Εκατό Ο άγνωστος του μέτρησε τα δουκάτα στο τραπέζι και εξαφανίστηκε. Ο Μότσαρτ έπεσε για λίγο σε βαθιά συλλογή. Αξαφνα πετάχτηκε, ζήτησε πένα μελάνι και χαρτί και αγνοώντας τις αντιρρήσει της σύζυγου του βάλθηκε να γράφει. Με την ίδια ορμή δούλεψε κάμποσες μέρες στη σειρά. Έγραφε μέρα νύχτα με μια φλόγα που μοιάζε να φουντώνει καθώς προχωρούσε. Το σώμα του όμως, ήδη εξασθενημένο δεν μπόρεσε να βαστίξει τον ενθουσιασμό του. Ένα πρωί και λιπόθυμος και αναγκάστηκε να διακόψει την εργασία του. δυο τρει μέρες αργότερα, καθώς η σύζυγός του προσπαθούσε να του αποδιώξει τις μαύρες σκέψεις που τον βασάνισαν, τις απάντησε απότομα. «Το βέβαιο είναι πως το Ρέκβιεμ το γράφω για μένα. Θα ακουστείς την κυρία μου». Οπότε δεν μπόρεσε πια να του βγάλει από το νου αυτή την ιδέα Συνέχισε να δουλεύει όμως μέρα τη μέρα οι δυνάμεις του λιγόστευαν και η παρτιτούρα προχωρούσε αργά Πέρασαν έτσι τέσσερις δομάδες της προθεσμίας και ο άγνωστος έκανε πάλι την εμφάνισή του Στάθηκε αδύνατο να κρατήσω το λόγο μου», είπε ο Μότσαρτ. «Δεν πειράζει απάντησε ο ξένος, «Πόσο χρόνο χρειάζεστε ακόμη». Αλλά τέσσερις εβδομάδες το έργο με ενδιαφέρει περισσότερο από ό,τι περίμενα και η έκτασή του θα είναι μεγαλύτερη από όσοι είχα προβλέψει». «Τότε το σωστό είναι να αυξήσουμε και την αμοιβή. Ορίστε 50 δωκάτα». «Κύριε», είπε ο Μότσαρτ, «ακόμη πιο έκπληκτο. «Ποιος είστε επιτέλους. Δεν έχει σημασία. Σε τέσσερις εβδομάδες θα επιστρέψω». Ο Μότσαρτ φώναξε αμέσως έναν υπηρέτη και του ζήτησε να ακολουθήσει τον παράξενο αυτό άνθρωπο για να μάθει ποιος ήταν. Όμως ο ανίκανος υπηρέτης επέστρεψε λέγοντας πως δεν κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη του. Μια επίμονη ιδέα καρφώθηκε τότε στο μυαλό του άτυχου Μότσαρτ. Εκείνος ο άγνωστος δεν ήταν συνηθισμένο άνθρωπος. Προερχόταν σίγουρα από τον άλλο κόσμο και είχε σταλεί για να το ανακοινώσει πως το τέλος του πλησίαζε. Ξανά το ρέκβιεμ με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο, βέβαιος πως αυτό θα ήταν το διαρκέστερο μνημείο της μεγαλοφυρίας του. Πολλές φορές λυποθυμούσε πάνω στη δουλειά. Το έργο τέλειωσε όμως πριν να συμπληρωθούν οι τέσσερι βδομάδες. Όταν έλειξε η προθεσμία και ο άγνωστος επέστρεψε, ο Μότσαρτ δεν ήταν πια εκεί. Σπάσματα από το RECVIEM και από το υπόλοιπο έργο του σύντομου βίου του Μότσαρτ συνόδεψαν σήμερα το σημαντικό μήνυμα που έφεραν στον τηλεφωνητή σα τα γεγονότα από τι δραστηριότητε του συνθέτη που έζησε τρει αιώνε πριν όπω τα διέσωσε ο Σταντάλ. Γιατί σα τα στείλαμε, Γιατί τώρα τελευταία αμφιβάλλετε πολύ για το δρόμο που διαλέξατε. Γιατί οι σιρήνε τη εξουσία και του πλούτου σα γανώνουν το μυαλό με αξίε που εσείς δεν θελήσατε ποτέ πραγματικά και που τις θεωρείτε ψευδείς. Αναμφισβήτητα είναι δύσκολη ζωή κάποιου που διαλέγει να υπηρετεί αυτό που λέγεται τέχνη. Λέγει το πετυχαίνουν στο τέλος και αυτοί γεύονται την επιτυχία αν προλάβουν, πολύ καθυστερημένα, ευτυχώς. Να το ξέρετε, όποιος αφαιθεί στα παραπλήσια Χρήμα, δύναμη, έβνοια των κρατούντων, επιφημία του κοινού, χάνει την ουσία που είναι η αναζήτηση, η συνεχή, η νίκη του χρόνου μέσα από μια πάλι ένα αγώνια, δύσκολη και εξ χαμένη. Ευτυχώ. Επιμένω. Ο Μότσαρτ έζησε νωρί την έβνοια των κρατούντων και τι επιφημίε και τι τιμέ. Και ευτυχώ αντιστάθηκε επιμένοντα, και πέθανε πέννη γνωρί σχεδόν ανέστιος. Μαλλον ήξερε τι θα επακολουθήσει με το έργο του και πώς θα κυριαρχούσε στους αιώνες. Αλλά αυτόν τον έννοιαζε το παιχνίδι με τη ζωή και η συνεχής αναμέτρηση. Όπως και τον Σταντάλ, που διέσωσε όσα σου στείλαμε σήμερα σχετικά με το Μότσαρτ. Ο ίδιος ο Σταντάλ είχε ζητήσει να γραφτεί στον τάφο του «Έζησα, έγραψα, ερωτεύτηκα». Και επιμένω, προσθέτουν οι ρομαντικοί. Ελπίζω όλα αυτά να σα δώσουν λίγο κουράγιο να επιμείνετε κι εσεί κι άλλο στο δύσκολο παιχνίδι που διαλέξατε να ζήσετε. μετάφραση του Σταντάλ ήταν τη ζηνοβία Σε <ΛΣ> Αυτόματος τηλεφωνητής κλείσει σε φίλο με αποσπάσματα του Σταντάλ σχετικά με τον Μότσαρτ τεχνική επιμέλεια Παναγιώτης Λουκάκης παραγωγή Μενελάους Καραμαγγιώλης